προέκταση της ασυνειδησίας που πρέπει να έχει ένας νομοταγής πολίτης σε μια χώρα υποπλήρη κατοχή. Όμως αποφάσισε ότι και αυτή τη χρονιά δεν θα είμαι το δικό του παιδί διότι δύο αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες: η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Στον τίχο.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 Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο ράδιο άρτα στους 101,5 feels... Σήμερα θα ρίξουμε άλλη μια κεφαλιά στον τοίχο Αλλά δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα Διότι ο τοίχος τα τραβάει όλα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρος, στο 2681-4060 μπορείτε να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας Μας πείτε τα δικά σας και να πούμε καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και στο Ράδιο ΑΕΤΟ στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στα Σέρβια, περαστικά Κώστα Επίσης να πούμε καλημέρα στους φίλους του Νεμέα Πρέσ τους φίλους στην Κύπρο που ακούνε μέσω του Άρτεφέμ του Νίκου του Αμάραντου και σε όλον όλο τον καλό κόσμο που είναι συνδεδεμένος όπως είπαμε στην αρχή μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Καλή σας μέρα! Καλώ ήρθατε στην τρίτη πράξη της ε, κομμωδίας Κυρία μου και κύριέ μου Αν ήταν διαφορετικά η κατάσταση Σήμερα θα ρίχναμε Πολύ γέλιο αλλά δυστυχώς είναι κλαυσίγελος Η γελειότητα την οποία ζούμε Τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν το λέμε αυτό στην Ελλάδα Αλλά τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια Η γελειότητα την οποία ζούμε εκφράστηκε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε δύο πράξεις Η πρώτη πράξη ήταν Το κάει και η Αθήνα σου λέω Από τους αναρχικούς ναι. yeah. Και η δεύτερη το show Μέσα στο χειροτροφείο που ονομάζουν Ναό τη Δημοκρατίας yeah. Κυρία μου και κυριέ μου Το τι έγινε το... Με τα επεισόδια στην Αθήνα Όλα συμπυκνώνονται Στην μετάδοση Την οποία έκανε από το στούντιο ο μεγάλος δημοσιογράφος του Αιντένα Καράι Βάζ Κυρία μου και κυρία μου μάθαμε επιτέλους ότι υπάρχουν αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες κομμάντο αναρχικών Μάλιστα έτσι μας ενημέρωσε ο σοβαρός δημοσιογράφος ε, του σοβαρού καναλίου Και αυτές οι αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες κομμάντο αναρχικών μέσω της... Ε, ε, τεχνικής του παρκούρ έριπταν βόμβες μολότοφ από τις ταράτσες στους συμπαθεί μπάτσους και όλα αυτά κυρία μου και κυριέ μου τα ανείχνευσε με θερμική κάμερα το ελικόπτερο της αστυνομίας <Το> Μεγάλε σε σένα στους λίγους απευθύνομαι ξέρω ότι δεν αντέχει άλλο τη γελιότητα αλλά πίστεψέ με δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτε <Το> <Το> Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου αφού οι υπτάμενες ταξιαρχίες των υπτάμενων αναρχικών κομμάντων παρακαλώ <Και> έκαναν ό,τι έκαναν στην Αθήνα από όπως μας μετέδωσαν τα σοβαρά κανάλια και οι σοβαροί δημοσιογράφοι εκείνο το οποίο δεν χρειαζόταν εκπαίδευση να δει το μάτι σου το βλέπες και σου ότι τα περισσότερα ήταν πλάνα αρχείου και η συνεργασία μπάτσων και κουκουλοφόρων επαμοιβή αυτή τη φορά σχεδιάστηκε πάρα πολύ καλά Και βέβαια οι μαρτυρίες Ανεξάρτητον ρεπόρτερ έρχονται να τις επιβεβαιώσουν Ότι μετακινούνταν οι κουκουλοφόροι Με κάλυψη αστυνομικών Στα σημεία που στείνονταν τα επεισόδια Τα έστηναν επειδή έτσι γούσταραν τα επεισόδια Λοιπόν ε, τσιμπήσανε το Ματατζή Ο οποίος φυτεύει ο ίδιος Βόμβες Μολότοφ Δεν περίμενε του συναδέλφου του Παρακαλώ και μεγάλο mm. Να! <στασίλυν> Καλά τα δει, δεν είδε στις αερομεταφερόμενες ταξιδιωτικές αναλυτικών. <στασίλυν> <Ελάστοι, μία. στασίλυν> καλό αςούμε, σε καλό πολύ. μεγάλες τώρα. <στασίλυν> Φεγάλε, Ναι, δεν τον είδες, δεν τον στο Ματατζή με τη Μολότοφ που την έβαζες Αλλά Ναι. Ναι. Όχι, μα έλα, έλα ρε, έλα, τι Ελα, τι, ελα, τι, είπε. Σήμερα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ελά, για, για. Ε, ε, ρε τηλεακροατή, μα τι κουβέντα είναι αυτή που είπε, Λέω τηλεακροατή, Ποιο είναι το επόμενο show που θα μα δείξουν για να μα κρατήσουν κοιμισμένου. Εμά ρε, κρατήσουν κοιμισμένου, Εμά ρε. Εμά ρε, του αητού τη ΤΕΠΑ, Ορίστε. Καλώ του παλικάρι. είσεν είσεν μπίτ για μπίτ χαζός δηλαδή Ναι. είναι σωστά πότε πότε πάντα παρειστρύουν σε επορίες <Κι> <Κι> να είσαι καλά Να σε καλά. Ένας εδώ ο οποίο δηλώνει χαζός Τι να κάνω εγώ Ο ίδιο το δηλώνει ο άνθρωπος ο... Γιατί δεν ανήκει σε κόμματα και κομματίδια Μου κάνει εντύπωση μου λέει Όταν συνε... συ... Συ... Συ... συμμαζεύονται εκεί κόμματα και τέτοια Δεν πλησιάζονται στα 8 χιλιόμετρα αυτοί Πλησιάζουν στα 8 χιλιόμετρα να φοράνε τη στολή ρε παιδί μου Τις ασπίδες Και είναι εκεί για τη διατήρηση της τάξη Λοιπόν, πρέπει να. Ε, καλά, εντάξει, παιδί μου, γατούμπα μου, γατόπαρδε. Λοιπόν, λοιπόν πάντω ξύλο έπεσε έτσι. Ξύλο έπεσε σε απλού ανθρώπου, οι οποίοι πέρναγαν από τον δρόμο. Ανάμεσα του βάρασαν και γυναίκε. Λοιπόν, και η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδα έβγαλε ανακοίνωση από την οποία μάθαμε ότι κανένα ρεπόρτερ δεν είχε δικαίωμα. Ακούστε τώρα, Δημοκράτη Ρεπουτάξαρα. Ρεπουτάσα! Η Πουτάσα! <χε>, η Ποτάσα, δηλαδή, στα Αρτνά να Πουτάσα. Ναι. Λοιπόν, μουλας! Λοιπόν, δεν είχα δικαίωμα να καλύψει τη διαδήλωση. Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Νικολαίδης συνελήφθη ενώ έκανε τη δουλειά του. Η δε δημοκρατική αισιαία, καιρό είναι να δώσει το βραβείο του Πούλουτζερ, να πάρουν το σοβαρή δημοσιογράφοι στον Καραϊβάζ. Στον Αντένα, στο Ντερπεντέρη, αυτό, αυτός Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή μεγάλη. Η πρώτη πράξη αυτής της γελιότητας κυρία μου και κυρία μου Με τις επτάμενες αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες Των κομμάτων Αναρχικών Έγινε στην, ε, μαρακαλώ Ποιο ηράν ρε, ποιο ηράν τώρα πλάκα μου <Και> Πιο Ούτε να, να σου πω κάτι θα σου πω κάτι. Μ' που γελάνε με το γκυμ. Αυτοί εδώ οι δημοκράτες. Αυτά τα σούργελα εδώ, αυτά τα σούργελα γελάνε με το γκυμ. Όχι Αυτό θα το δούμε, Λίοντσι. Ναι, ναι που τη τηλεακροατή μου. Αυτά τα σούργελα αυτή της αποκαλούμενης κοινωνίας Μα, με τους δημοσιογράφους τους, με τους πολιτικούς τους γελάνε με τον Κιμ της Βόρειας Κορέας αυτά τα σούργελα Θεω, αυτοί οπαδοί πολιτικοί δημοσιογράφοι θεωρώντας τον εαυτό τους δημοκράτες βέβαια η Εσιαία και όλοι οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι έγινε με αυτή την Φυσικά. όχι δεν κατάλαβαν τα πήραν και έκατσαν στη γωνία το, το, το, το ότι αύριο δεν θα υπάρχει διάκριση ούτε μεταξύ αυτών που, θα το, που τα παίρνουν η μέρα πλησιάζει Περιμένουμε που λες εσύ έα μου Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε τον κλαυσίγελο Διότι είπαμε δεν είμαι θατομάρια για να γελάμε μόνο αυτή την εποχή Που λες η πρώτη πράξη έγινε στους δρόμους Με τους μπάτσους να παίζουν τους ρόλους που τους απονεμήθηκαν εκείνα πούμε να... Του, του κουκουλοφόρου, του αναρχικού, του κουκουλοφόρου, του υπτάμενου, του, του, του, του ελικόπτερου δεν μπορώ δηλαδή φαντάζω το ελικόπτερο να πούμε να, να πιάνει με τη θερμική κάμενα τις αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες των αναρχικών Καραϊβάζ Το μεροκάματο Της δημοκρατίας Αυτό είναι Λέγεται Καραϊβάζ Είναι δημοσιογράφος Δηλαδή του γράψαν προσέξτε ένα κείμενο Και αυτός χωρίς εδώ ε, Χωρίς ντροπή χωρί τσίπα Το διάβασε για να το ακούσεις εσύ πανίβλακα γιατί αυτό σε θεωρεί η δεύτερη πράξη λοιπόν της γελίας κομοδίας η οποία πέρχθηκε στην Ελλάδα Ήταν στο χειροτροφείο το συγνώμη συγνώμη γουρουνάκια μου παρακαλώ α. Είμαι λέει συγκινημένος Ένας Τηλεοκροατής Διότι βλέποντας την εικόνα Έβλεπα τους δημοσιογράφους παρατεταγμένους στη γαδά να δίνουν ρεπορτάζ Είμαι αδερφέ μου που ήθελε να είναι Αφού οι άνθρωποι κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ Κατάλαβες Αυτοί λοιπόν ένας ένας μεγάλε Πιστεύουν ότι Δηλαδή πόσοι προγονεί τους Επειδή με πατεράδες τους οι τους Πήραν θέσει, ήταν κουκουλοφόροι, γερμανοπροδότε, γερμανοτσολιάδες και περάσαν καλά 70 χρόνια. Πιστεύουν ότι το ίδιο θα εξακολουθήσει να γίνει. Γιατί εδώ στο χωριό μου, εκεί παραπέρα που ακούτε, λένε κατά μάνα, κατά ε, κύρι, κατά γιο και θυγατέρα. Κάπως έτσι το λέμε. Γιατί το κύτταρο δεν αλλάζει. Οπότε α μην ασχοληθούμε άλλο με τους γελίους. Πάμε στη δεύτερη πράξη της ε, ε, γελίας κωμωδίας που, ε, ε, πήρε σάρκα και οστά στο χειροτροφείο συγγνώμη γουρουνάκια μου το επαναλαμβάνω ε, το οποίο αποκαλείται να της δημοκρατίας όπου ε, έγινε της ε, πουτάσας της πουτάσας του κυκλίδωμα λοιπόν λέει κουβεντιάζαν για τον, τον προπολογισμό, ποιο προϋπολογισμός, προϋπολογισμός θα μου πει, διότι μέγα θέμα ήταν ότι Είπε ο Κουκουλόπουλο, μέγα αγωνιστή σοσιαλιστή του Πασόκαιο, ότι υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη μα να συντρώγει με την Γιάννα και την κυρία Λάτσι στο πριβέ Club Βαράτε με κι ασκλέο, Έτσι λέγεται το πριβέ Club Λοιπόν, και τι έγινε δηλαδή, άμα υπάρχει του Αλέξη φωτογραφία να συντρώγει με την κυρία Λάτσι και την κυρία Γιάννα του Αγγελοπούλου, Τι ακριβώ θέλει να μα πει ο Κουκουλόπουλος Και το γυρίσανε εκεί και έγινε τη σπουτάσα στο κυκλίδομα, Μεγάλε. Διότι τι να κουβεντιάσουν για τον προϋπολογισμό Τι έχουν να κουβεντιάσουν για τον προϋπολογισμό Όταν ο προϋπολογισμός ε, Των υποτακτικών Πρέπει να εγκριθεί Ή να συνταχθεί Από τα αφεντικά Λέγε με λέγεμε λέγε με Μέρκελ Λέγε με, λέγε με, λέγε με Και μιας και είπα ε, Μέρκελ Περίμενε να δεις τώρα Παρακαλώ Ah! <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Έγινε, έγινε Τι να μας πούνε ρε φίλε αυτά τα μόμολα Αυτά είναι μόμολα που λες Πολύ σωστά λοιπόν λες Τι σου λέγα λοιπόν Α, σου λέγα λοιπόν ότι έγινε Να μιλήσουν για ποιο προϋπολογισμό να... Α, για τη Μέρκελ σου λέγα. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι έγινε έρευνα λέει στη Γερμανία Και οι Γερμανοί θέλουνε Εσαί Εσαίτη Μέρκελ Κοίταξε κα Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο Θέλανε και τον Χίτλερ Εσύ τι υπάρχει καμιά διαφορά Βλέπεις πουθενά καμιά διαφορά okay. Λοιπόν Η δυστυχία Αυτής της αποκαλούμενης Της παλιά αποκαλούμενης χώρας Που ξέρω εγώ που την έλεγαν Ελλάδα και αυτού, του, αυτού που κάποτε ήταν λαός ξέρω, Δεν ξέρω αν ήταν και ποτέ λαός είναι ότι είναι πάρα πολύ οι γερμανόδουλοι μεγάλε Είναι πάρα πολύ οι γερμανόδουλοι Είναι πάρα πολύ σου λέω time, a... Αυτά τα γελία λοιπόν συν... Συνέβησαν Παρασκευό Σαββατοκύριακο Όπου με 155 ναι παρακαλώ Επισηφίστη Ο προϋπολογισμός Και η νικητήρια δήλωση του Σαμαρά είναι ότι προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικοί για σας ύστερα από πολλές δεκαετίες η χώρα απέκτησε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό υπό σαμαρά. οι παλιότεροι θα ξαμιαστούν. οι νεότεροι εύχομαι να συνεχίσουν να το κάνουν διότι είναι ο μόνος δρόμο για την ανάπτυξη δεν ξέρω εντάξει μεγάλε ως νεοδημοκράτης Πασόκο νεοδημοκράτης ε, ρημαδιώτης να πάρω με τους συγκυβερνήτες πόσο αναπτυγμένος νιώθεις διότι είναι ο μόνος δρόμος αυτό είναι ο μόνος δρόμος για την, ανα, για, την για την ανάπτυξη διότι την ανάπτυξη τη ζεις δεν μπορεί να μην τη ζει την ανάπτυξη κάπου θα πήγες σήμερα στο φούρνο, στο φαρμακείο στη, θα σου έρθει ένα λογαριασμό στις ΔΕΗ το μεροκάμα που το κοιτάς με το κιάλι, την ασφάλεια που δεν έχεις, το ότι έρχονται Χριστούγεννα και πρέπει να διατηρήσεις το μύθο του Βασίλη και δεν έχεις να πάρεις ένα μπαλόνι στο παιδί σου, δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει, ε, είσαι βουτυγμένο θα έλεγα στην ανάπτυξη. Και αν δεν είσαι βουτυγμένο στην ανάπτυξη, αγαπητέ μου, είσαι στην ελπίδα για να τριωπεί. Διότι από τη μία έχει την ανάπτυξη Από την άλλη έχει την ελπίδα για να τσιροποιεί go. Τι να σου κάνω στη μέση να πούμε Πετάγουμε κι εγώ σαν φούστα στα λάχανα Και σου χαλάω ότι το όνειρο όπως είπε ο Όταν μιλάγαμε για την αερομεταφερόμενη ταξιαρχία των αναρχικών κομμάτων go. Κυρία μου και κυριέ μου Μέσα σε όλα λοιπόν τα πανηγύρια Εκυκλοφόρησαν, εκυκλοφόρησαν και τα ονόματα Τα οποία θα στηθούν μπροστά στο έθνος Λοιπόν τα οποία θα στηθούν μπροστά στο έθνος Μπροστά στο έθνος Τα οποία θα, Μάλλον όχι θα είναι Θα είναι το Το πρόσωπο του έθνους Με λίγα λόγια οι υποψήφοι Τους οποίους προτείνει η νέα δημοκρατία Προς το παρόν Για την ε, Προεδρία Ένας από αυτούς ο ευθυτενής Αβραμόπουλος ναι αφού αλώνησε χρόνια αφού ξέσκισε χρόνια λοιπόν αυτή τη χώρα εντα ενταγμένο στο πουστροκώμα αυτό το, της δεξιάς παρατάξεως λοιπόν σε αυτό το φασιστικό δημιούργημα του καραμάναλή λοιπόν τώρα προτείνουν και για πρόεδρο της δημοκρατίας, επίσης κάποιος άλλος ο Δήμας, ε καλά τώρα σε παρακαλώ πολύ, λοιπόν και ε, επίσης ε, Είναι και ο Δήμας Και μάλιστα με λιγότερε πιθανότητες Είναι ο Πικραμένος Ρε Εσύ μέχρι τον Πικραμένο Θα μου πεις εδώ κάναν τον Παπούλια και τον Στεφανόπουλο Γιατί να μην κάνουν Αρα Παρακαλώ Ευτυχώ που δεν περνάνε οι φτάμενοι, πώ είπαμε, πάνω, αερομεταφερόμενοι. Έτσι, έλα. Θα σου πέσω στο κεφάλι, δικουτσουλιέ από τα περιστέρια των αερομεταφερόμενων κομμάτων των Αναρχικών. Μεγάλε, το τι είναι η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία το γνωρίζουν μέχρι και τα σέρπετα αυτού του κόσμου. Λοιπόν όπου οι παρακρατικοί του εμφύλιου καταρχάς βρήκαν ε, στέγη Μάλλον όχι βρήκαν στέγη, βρήκαν στέγη αλλού οι παρακρατικοί Απλά επιβραβεύτηκαν, λέγε με Παπαδόγκονα και άλλα παιδιά Έβερτ και όλα αυτά τα πράγματα Υπό την ε, ηγεσία και τη σκέπη του Καραμάνα αλή Όπου πια και το, το τελευταίο κουνούπι γνωρίζει τη φωτογραφία του μπροστά στα κομμένα κεφάλια των Ελλήνων των Μακεδόνων αυτό το κόμμα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το κόμμα της νέας ε, τρομοκρατίας γιατί πρόκειται για νέα τρομοκρατία τόσα χρόνια τρομοκρατούσε τον κόσμο με τη... τον ποιον κόσμο, δικοί τους ήταν όλοι μη λέμε μαλασίες ναι. λοιπόν αυτή, αυτό το αλληταριό λοιπόν το, αυτό το συνοθήλευμα των αλιτών που είναι μαζεμένο εκεί μέσα Με αρχηγό το Σαμαρά αυτή τη στιγμή Προτείνει λοιπόν μέχρι και τον Πικραμένο Εμένα μου αρέσει ο Πικραμένος Μ' αρέσει ο Πικραμένος για πρόεδρας της Δημοκρατίας Ποιον νομίζεις άλλον δηλαδή θα προτείνανε ο Δήμ, Το Δήμα λοιπόν ε, Ναι βέβαια έχει ακουστεί Τον Αβραμόπουλο όπως είπαμε Αυτά είναι τα πρόσωπα Τα πατριωτικά πρόσωπα που προτείνει αυτό το συλλοθήλευμα αλυτών Οι οποίοι είναι μαζεμένοι σε αυτό το κόμμα Παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ <McLachlan> Τονίζει ένας τηλεακροατής, μιλάμε για τους τρεις, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο να χωθούμε στα μνημόνια, είναι γεμάτοι από μνημόνια και μας μιλάνε για έξοδο από τα μνημόνια, προτείνοντα όχι απλά μνημονιακούς προέδρους. Τον αλήτη κι αν τον μπλένεις, αγαπητέ μου, το σαπούνι σου χαλάς, αλλά φαντάζομαι ότι πια δεν έχει ούτε σαπούνι. Σε αυτό το συνεθήλευμα λοιπόν αλυτών, ποιον ήθελες να προτείνουν, τους πιο ε, αλήτε για προέδρου. και στο κάτω κάτω μεγάλε ε, ήξερες κανέναν πατριώτη εσύ το, από τότε που το παίζουν προεδρική δημοκρατία πρόεδρο για δέξε μου έναν ξεκινώντας από το Σαρτζετάκι φτάνοντας στον ε, λαοπρόβλητο Στεφανόπουλο που σας τα λέγαμε πριν πριν πριν ε, πριν να ότι τα απομνημονεύοντα πως πίδαγε έλεγε στη ε, δηλαδή μιλάμε τώρα για σοβαρά προσ... αυτός ήταν 97% ο πρόβλητος στο λαού να περάσουμε στον παπούλια ας μην μιλάμε για το όρθιο σπαχτάρι αυτή τη μαριονέτα τώρα λοιπόν αυτό το συνοθήλευμα των αλητών το οποίο αποκαλούνται κόμμα ε, βάλε εκεί τι να σου λέω τώρα για Μπαλτάκου και Σαμαράδε και τέτοια προτείνει έναν ε, καινούριο αληταρά ένα τομάρι καινούριο να το κάνουν πρόεδρο δημοκρατίας. Με το καλό λοιπόν να το δούμε και το τομάρι το οποίο θα κάνετε πρόεδρο δημοκρατίας να συνεχίσει το αγαστό σας έργο. <Και> κυρία μου και κυριέ μου <Και> ξεχείλησαν από ανεξαρτησία οι ανεξάρτητοι Έλληνες. <Και> Ο Καπερνάρος επετέθη στο ΣΥΡΙΖΑ για τον χαρακτηρισμό αποστάτης για όσους αντιπολιτευτικούς ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατίας. <Και> Μιλάμε για καραγκοζηλίκια τη Μαϊμούς Κυκλοφόρησε και η φήμη ότι ο Καπερνάρος θα πάει στο κόμμα του Μπαλτάκου, στις ρίζες Όλα αυτά τα κάνουν Απλά η ρίση είναι μία Αυτοί συνεχίζουν, μεγάλε πρόσεξε να στο τονίσω Διότι δε, το πήρε αλλιώ. Αυτοί συνεχίζουν να κονομάνε τον Άμπακο Διότι για το, το μοναδικό πράγμα το οποίο το κάνουν είναι η κονώμα, Έτσι Λοιπόν η κονώμα. Και εσύ συνεχίζεις να πεθαίνει καθημερινά μη έχοντα μεροκάμα Τρέχα λοιπόν στη σύναξη Τη Νέα Δημοκρατίας Ειδικά μην ξεχάσεις να πας στη σύναξη του Πασόκ Κυρία μου και κυριέ μου Αυτά που λες Μεγάλε ξεχυλίζουν εκεί μέσα από, ε, Πάει το παζάρι σύννεφο τώρα Πάει το παζάρι σύννεφο Που λες Σύγγεσσα παρακαλώ Ναι καταλαβαίνω Ναι ναι ναι Καταλαβαίνουν τα φανφάρια τους <laughs> Ξέρεις πια είναι τα φανφάρια τους Βίγως <laughs> λοιπόν, τα λέω <laughs> Σήμερα μ' αρέσει <laughs> Ερε πουτάσα κοινωνία <laughs> Μ' αρέσεις Ερε <laughs> και απαντάς, απαντάω τη <laughs> καταλαβαίνουν τα φανφάρια τους Ξέρεις πια είναι τα φανφάρια; <laughs> Ορίστε <laughs> Ναι να, να κατουρίσεις <laughs> την ελιά Κατουρα Ποια ηλιά του Παπαδρέα, του Βερκέλλου Βρε, κατούρα ρε, έχουμε να μη Δεν συναχωριέσαι Ρε, ο Έλα, γιάν Έλα, έλα, κατούρα κατούρα να φύγουμε Το θυμάσαι αυτό, δεν ξέρω Στρατιώτη, τη μάχη αν θέλεις να κερδίσεις, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ψηφίσεις. που τάσα κοινωνία να πούμε ότι άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις τα τάρταρα. Λοιπόν, έλα, μίλησε η Αλέκα μας, τι είπε. Η Αλέκα μας είπε ότι οι εκλογές θα είναι η λαϊκή εντολή να συνεχιστεί η σκλαβιά από την Ευρώπη Ρε Αλέκα, Αλέκα, έλα ρε Αλέκα Αλέκα Μίλησε η Αλέκα, μπράβα Αλέκα Λοιπόν, και τι έγινε τώρα Αλέκα που μας το αυτό <Σθυμίξει> Άντε, βγήκε και τσουμπά Και μας είπε προχθές ότι ποιοι φταίνε για όλα αυτά ποιοι, Τα μονοπόλια φταίνε Ποιος στέι... Ουσουτήρ στέι... Ουσουτήρ στει... είναι τα μονοπόλια... Ναι... Σιγότερα... Μην εκνευρίζεσαι. Μην εκνευρίζεστε... Τηλεακροατήμο... Η Αλέκα έχει τη δουλειά... Ναι... Την έλα... Θα σου πω... Η Αλέκα λέει... Σωστά μίλησε... Αλλά τι δουλειά έχεις στο κοινοβούλιο και συμμετέχεις σε αυτό... Έχει τη δουλειά που είναι εκεί Εντεταλμένη να κάνει Πολλά χρόνια τώρα Ναι αυτό σου απάντησα Τι άλλο θέλεις τώρα Είναι τούτο ρε Μάρακα, μαράκα, μ' αρέσει. <laughs> ε, είδες. Ε, στο τσάκτα προλαβαίνω. Τι <laughs> ε, είναι τούτο, ρε, μαράκα, μαράκα. <laughs> Στο τσάκτα <θα> προλαβαίνω. <laughs> λοιπόν, μου λες, τι σου λέγανε. Ναι, σου απάντησε την ακροατή μου, κυρία μου και κυρίε μου, το μαρτύριο των μεταρρυθμίσεων δεν πρόκειται να τελειώσει. Όλα ο πρόβλητος πατριώτης Υπουργός σου κύριος Χαρδουβέλαρ Χαρδουβέλαρ ναι Λοιπόν Πρέπει να συνεχιστεί λέει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων Αφού η Ελλάδα ε, Βγει από το μνημόνιο Λε ε, ε, ε, ε, <χι> Τι άλλο να σου πω μεγάλε Εκείνο το οποίο Ας το τώρα εντάξει, εντάξει, εντάξει Λοιπόν εκείνο το οποίο έχω να σου πω πάντως σοβαρά Ότι μεθαύριο Τετάρτη Συναντίεται ο Βενιζέλος με το Σόιμπλε για να πάρει οδηγίες για το πότε θα στήσουν κάλπες για πρόεδρο δημοκρατίας Γιατί άλλο λες να συναντιέται Πάντως γεγονός είναι ένα ότι αυτές είναι οι συναντήσεις τις οποίες αποφεύγει ο Βενιζέλος Ειδικά με το Σόμπλε γιατί δεν υπάρχει πολύ φαΐ Καταλαβαίνεις το λόγο Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου έλα έλα η, η, η, η, η Τρόικα απαιτεί επιβολή φόρου πολυτελείας Προσέξτε. και θα πληρώνουμε φόρο πολυτελείας με βάση το περιουσιολόγιο προσέξτε τώρα τι είναι πολυτέλεια για την Τρόικα μέχρι σήμερα μάθαμε, ξέρουμε ότι η πολυτέλεια είναι το ότι υπάρχουμε κιόλας αν δεν έχουμε να πληρώνουμε κάθε μέρα αυτά που μας ζητάνε, είναι πολυτέλεια να υπάρχουμε οπότε λοιπόν μεγάλε αυτό είναι μια παγίδα για να πάμε στα σοβαρά τώρα Και όχι στους Κουκουλόπουλους και τα γεύματα του Αλέξη με την ε, κυρία Λάτση <Κι> Οπότε λοιπόν μεγάλε θα ορίσει η Τρόικα και η ετερι σου, συμμαχή σου Τι είναι πολυτέλεια Ας πούμε είναι πολυτέλεια να αλλάζεις βρακή μια φορά το εξάμεινο Θα συλλάβουν όλους τους βουλευτές θα πληρώσουν θόρου πολυτελείες Δεν ξέρω τι αυτό θα το ορίσουν Οπότε κυρία μου και κυρία μου Μη φοβάστε Μη σκιάζεστε στα σχόρια Στα, στα σκότη Ή έρχεται ο αποστόλης σου Ουγλέτσος Ή έρχεται ο Με έκανε κόμμα και ο Ουγλέτσος <χι> Το τελεί ε, Και θα κάνει επανάσταση ο Ουγλέτσος Ο Ουγλέτσος Ο του δωράξ Ο ου... ρίζος. Ο ρίζος Ο Μπαλτάκος Ουλί, ούλί, ούλί. Τι έγινε, ρε παιδιά. Χαρακτήρισαν οι Financial Times το ΣΥΡΙΖΑ άκρα αριστερά που φοβίζει τι διεθνεί επενδυτέ. Βρε στο διάλο Financial Times που θα πείτε το ΣΥΡΙΖΑ άκρα αριστερά. Φαντάζομαι ότι δεν διαθέτει Ταξιαρχίες αερο αερομεταφερόμενων κομαντος ο αναρχικό ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι δηλαδή. Το salon de bricolage Είναι ένα private club Το γνωρίζετε Αυτό είναι λοιπόν όπου ε, Εγώ είμαι μέλος εκεί Δεν μπορεί να είστε τώρα ο καθένας μέλος Είμαι εγώ, η Γιάννα, η Μαριάννα Η a... Η πώ πως λένε Η Λάτσι ε, Εμείς Ο Καραϊβάζ oh. Ο Καραϊτράζ όχι, στήκαμε και το καράβι γέρνει δεξιά. Λοιπόν, είμαστε πρίβε. Και εκεί σε αυτό το σαλόντι κουεφίρ, είπε ο Γκίγκολέι. Πώ το λένε, ότι έτρεγε ο Τσίπρα με τη Γιάννα και τη Μαριάννα Τηλάτσι. Και τι έγινε, ξαναλέμε ρε Κουκουλόπουλε. Και απείλησε μάλιστα ότι θα δώσει και φωτογραφίε. Και τι έγινε. Αν ήξερε Κουκουλόπουλε σε τι τραπέζια έχει φάει ο Αλέξη για να φτάσει να διεκδικεί την εξουσία, Καρα... ακόμη και εσύ. Που... Για να είσαι στην εξουσία τόσα χρόνια Καταλαβαίνεις Έχεις σκύψει και έχεις φάει σε διάφορα τραπέζια Θα τρόμαζες Ακόμα και εσύ θα τρόμαζες Οπότε το ότι έφαγε στο σαλόνι Τε παπαρέζ Μπορείς <συσο> <θέσεις>? <συσο> Ναι ναι αυτό <συσο> Ναι ναι Ναι ναι ναι <συσο> Αυτό το σημαίνει Κοίταξε για να κάνουν εντύπωση, τους νοιάζουν όλα Τους νοιάζει αν ο Αλέξης έτρωγε με την κυρία Γιάννα Η οποία Γιάννα τον επισκέφθηκε και στο γραφείο του στη Βουλή Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω Το θέμα λοιπόν είναι που έτρωγε ο Αλέξης ε, Ή να το πούν το Αλέξη Αλέξη αλλού τρως και πίνεις και αλλού και το δίνεις Βάει. Αυτό, αυτό θέλετε να το πείτε του Αλέξη Ανακαλώ Έλα Γίνεται Ναι Τι γίνεται Πώς λέγονται Πώς λέγονται Όχι, άχι να σου πω θα σου πω, να σου πω Να πω, να σου πω Να τώρα, Θα σου πω, κάτσε να σου πω Θα σου, θα σου απαντήσω ρε παιδί μου, περίμεσα μου λέει εδώ είμαστε τα λεπτό πως πώ λέγονται οι αναμεταφερόμενε ταξιαρχίε των αναρχικών κομμάτων οι οποίε πέφτουν από τον αέρα και κάνουν παρκούρ και πετάνε και όταν πέφτουν, να από κάτω ήταν ένας μπάτσο που του φώναζε. «Ρε, που πέφτετε ξεβράκοντι στα κούρια! Χόλα τι γρέσει. Καραϊμά! Λοιπόν, οι άλλοι τι σου έλεγαν, να φύγουμε από το σαλόνι. Μπρικολάζ Μπρικολάζ Όπου έτρωγε Και ναι, έβγαλε κακός σπυρί ο Γιατί έφαγε ο Αλέξης με τη Γιάννα και με τη Μαριάνα. Έμα Και να πάμε στους Έλληνες δικαστές Οι Έλληνες δικαστές μας ενημέρωσαν ότι είναι ταπεινωτικό να μας δίνει η κυβέρνηση 150 ευρώ το μήνα για να ξοφλήσει τα αναδρομικά που μας χρωστάει είναι πολύ ταπεινωτικό διότι όπως μας είπαν παλιότερα οι Έλληνες δικαστές είναι, ο, είναι το κουκούτσι μαζί με τους ένστολους το κουκούτσι του κράτους είναι ναι λοιπόν, προσέξτε μεγάλε ο μισθό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην δεν υπάρχει αυτά τα λένε οι δικαστές στην Ελλάδα που δικάζουν στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει μιστός άσχετα αν φέρετε ότι υπάρχουν 300 ευρώ μισθό, δεν υπάρχει μιστός Σας επαναλαμβάνω, σίγουρα όλοι γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι διαπραγματεύονται το μεροκάματο κάτω από το τραπέζι και αυτό δεν το παίρνουνε, το μαύρο, για μαύρο μεροκάματο, και αυτό δεν το παίρνουνε και βγαίνουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι έπρεπε να είναι μπροστάριδες στην προστασία αυτού του λαού, και βγαίνουν να λένε αυτά που λένε γιατί τους δίνει αναδρομικά η κυβέρνηση και τώρα τους τα δίνει με 150 ευρώ το μήνα. Κυρία μου και κυριέ μου, λοιπόν, α, πα, πα, πα, σκόθηκε ο Σαμαράς. Ναι, τσαντίστηκε γιατί οι, οι Αγγλοί ε, δάνεισαν στη Ρωσία το άγαλμα του Ηλισσού, κομμάτι από τα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα θα δώσουν και άλλα κομμάτια σε άλλες χώρες και ο Σαμαράς. Και απλά λέει Μπορεί και στην Ελλάδα είπε ο Διευθυντής του Μουσείου Δεν θα δανείσουμε λέει τα γλυπτά Γιατί δεν θα μας τα δω πίσω Ής τι κλέφτε Ωχ τι καθόμαστε και ακούμε και βλέπουμε Πού σε μπουμπούκο <σώσει> <σκ sect> που είσαι μπουμπούκο να μας σώσει! Πού είσαι μπουμπούκο να μας σώσει. Έλα Μα δεν είναι, δεν καταλαβα. το μηχανάκι μου το πλεμένο δεν είναι δικό μου πια. Δεν το για σκέψη λίγο ρε. Για σκέψη. Μαλαχίας, μαλαχίας. yeah. Μαλαχία σε γέννησεν Γιακώβ Γιακώβ Γέννησεν Ισάκ Ισάκ γέννησε Σαμαράν Σαμαράν σε γέννησε Καραμαλή Καραμαλή σε γέννησε, καραμάλαι... yeah. γέννησε Καρατζαφύρρ Και Βορύβη Του πήρα τώρα με τον Ντυλαία Κροατή εδώ να Έχουμε λαλήσει ρεεεεε Προσπέ Η κουστιά.. Ναι ναι ναι ναι Να μπράβο Ναι λαυχιά μη σκέφτεσαι, μη σκέφτεσαι Κατάλαβες μεγάλη Παρακράτωση γέννηση παπαδόγκων Παπαδόγκων σαν παιδιά Και τα λιπάν Και τα λιπάν Να το πω έτσι ρε μπάς και το Τι έγινε μεγάλε; Οι κυβερνητικοί σύμμαχοι της Μέρκελ Προτείνουν οι μετανάστες στη Γερμανία να μελάνε μόνο υποχρεωτικά γερμανικά ακόμη και μέσα στα σπίτια τους ναι δεν σου κάνω πλάκα θα τους βάλουν κάμερες και σήμερα το συζητάνε αυτό στη Γερμανική Βουλή Μεγάλε ίδες γιατί ο γερμανικός λαός θέλει για πάντα καγκελάριο τη Μέρκελ ε, Ίδες; έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια πόσα πέρασαν από την εποχή του αγαπητού του αδόλφου να βγει η Δωροθέα Ή, μες, θα μιλάνε υποχρεωτικά ακόμη και μέσα στο σπίτι τους ε, σου λέει τώρα μία-δυο γενιές είναι τελειωμένη κι αυτή. κατάλαβες μεγάλη όχι ότι θα γίνουν ποτέ οι Γερμάνοι θα του αντιμετωπίζουν σαν Γερμανού. απλά να τελειώνει αυτή η κατάσταση Είσαι. τι έχουμε α Έχουμε επίσκεψη σήμερα. Ε, μετά τι ιδιωτικέ κλινικέ, κάνουν σήμερα επίσκεψη. Α, ε, επίσχεση, με συγχωρείτε από σήμερα και οι ιδιώτε γιατροί του ΕΟΠΗ. Λοιπόν, οπότε πληρώνει. Καλά, εντάξει, μεγάλετε. Γεια σου, Ρε Χρήστο! Πού είσαι, Ρε Χρήστο! Έλα, καλημέρα. Ο Χρήστο μου στελε, λέει ο συσκευλισμένο προπολογισμό είναι πάντα από μόνο στο αναπτυξιακό. Μάλιστα, Χρήστο. ένεκα μου λέει ο Χρήστο, των επιμέρου πολλαπλασιαστών. Δεν είναι προπολογισμό σταθερού ΑΕΠ Αυτό είναι θεωρητικό αξίωμα Στα οικονομικά Αυτά που λέει ο Σαμανάς είναι τα γνωστά επικοινωνά Για τον κόσμο Καλημέρα Γεια σου δε Χρήστο Χρήστο δε Χρήστο Πω πω τι μου, βάλες, μου βάλες δύσκολα Τώρα κυρία μου και κυριέ μου Άκου Χρήστο και εσύ Το Μοσκοβισί τον γνωρίζεις Είναι αυτός που μου σκουβρωμάει λοιπόν, είναι Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων της Ενωμένης ΕΕ, Σου Ευρώπης Της Συμμάχου Σου Αγόριμού ναι. Λοιπόν, είπε ο Μοσκοβρωμάει, Μοσκοβισή Να παραμείνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα Για να είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου χωρί μεταρρυθμίσει. Ρε θα πήξει τη μεταρρύθμιση ρε. ρε θα σου βγει η μεταρρύθμιση απ' τα αυτιά, ρε. Ρε, θα σε μεταρρυθμίσουμε, θα σε κάνουμε άνθρωπο στο τέλο. Ρε. ρε, τελείωνε, ρε, τελείωνε. Λε. Να ακού πάντα του εταίρου σου και ειδικά το Μοσκοβισσή. Ο Μοσκοβισσή έχει λύσει για όλα, κυρία μου και κυρία μου. Ο Μίχελο Γιαννάκη είναι γνωστό σούργελο του ΣΥΡΙΖΑ. Oh, Είδε κάμερε στο Σύνταγμα στην απεργία πείνα των ΣΥΡΙΟΝ. Μπούκαρε κι αυτό εκεί, πήρε μια κουβέρτα, Ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο και λέει, Παι, Παιδιά, θα κοιμηθώ εδώ. Βέβαια, μεγάλε. Μόλι έπιασε βροχή, γιατί έπιασε βροχή τους παράτησε τους έρμους του Σύριους και πήγε απέναντι για καφεδάκι στη ζεστασιά του σαλόντι καφέ Café Syriza. Κυρία μου και κυριέ μου ανάμεσα σε αυτές τις γελοιότητες κυλάνε οι μέρες των άνεργων των ανασφάλιστων των ένα βήμα πριν την αυτοκτονία ανθρώπων οι οποίοι ζούνε ερωτηματικό ανάμεσά μας Κυρία μου και κυρία μου, σε σένα που καταλαβαίνεις απευθύνομαι και όχι στο διπλανό σου που δεν καταλαβαίνει, είναι η μαύρη εποχή που ζούμε με γελιοτίτες οι οποίες δεν έχουν ξανασυμβεί, δεν έχουν ξαναγίνει σε αυτό τον τόπο. Για, για τον απλό λόγο, διότι διό, διό, διό, διό, οι τιμένοι μιας κατάστασης που είχαν ονειρευτεί άλλα πράγματα... Λοιπόν, βλέποντας ότι δεν γίνεται τίποτε, ονειρεύτηκαν μια ζωή και μέσα από τους διαδρόμους που τους άφηναν κάποιες ε, καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησαν να κερδίσουν τη ζωή τους και να ονειρευτούν ένα ηλιοβασίλεμα να ονειρευτούν ένα δέντρο, ένα βουνό, μια θάλασσα λοιπόν, Αυτή είναι η κατάσταση Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να τα αφαιρέσουν καταρχάς από όλους αυτούς αυτά τα όνειρα να τους αφαιρέσουν και την ανάσα για ζωή και προχωράνε στο δεύτερο στάδιο που είναι η δική τους τώρα θα αρπάξουν τους δικούς τους τώρα θα... είναι η σειρά των δικών τους διότι δεν υπάρχει σάλιο την άλλη κατάσταση σάλιο μιλάμε δεν υπάρχει με αυτά και με αυτά όμως επειδή ε, πρέπει να πάμε να δούμε πάλι τα πλάνα από τι αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες των αναρχικών κομμάτων πα πάρε πα, πα, παιδί μου πως πέταγαν το, α, Τις οποίοι και τις εικόνες από το ελικόπτερο, από τη θερμική κάμερα του ελικόπτερου Να το τελειώσουμε το θέμα Αλλά πριν το τελειώσουμε θα ακούσουμε παρέα ούλα ένα τραγουδάκι Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε... Σημεχώ, να κρίνω το αμάρετο νω. Να κοροϊδέψω το τρελό. Που κλέει νύχτα, δεν Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, τι Αν αμάρτη του η πέτρα δεν μου πάει Δεν την πετάω στην αμάρτωλη στο γουλεύτη. Έτσι όπως είναι η ζωή και όπως μας πάει Τη ρίχνω απάνω στο δικό μου το καθρέφτη Άλλοι ας το Θεό Yo see si me go. Εγώ. Να ρίξω πέτρα στους λίστε Που ζουν στις πόρτες τις κλειστέ Στα σιδέρα από πίσω Πώς είμαι εγώ, για να δικάσω το φωνιά και τον αφικά στο δουνιά να τον χειροκροτήσω. Που αν αμάρτη του η πέτρα δε μου πάει Δεν την πετάω στην αμάρτη όλη στο κλέφτη. Έτσι όπως είναι η ζωή κι όπως μας πάει Τη ρίχνω απάνω στο δικό μου το καθρέφτη Άλλοι ας το Θεό Ποιος είμαι εγώ Somebody. Somebody put in my drink. Στέλιος βέβαια Ε βέβαια Ποιος εγώ Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε Μάθαμε ε, Πού είναι τα στρατόπεδα που εκπαιδεύονται Οι αερομεταφερόμενες Ταξιαρχίε αναρχικών κομμάτων <Κι> και πάμε να δούμε πώ πηδάνε. Πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Βέβαια, ε, θα πάμε με, με κάμερε που μακριά να τα παρακολουθήσουμε αυτά και θα σα έχουμε ρεπορτάζ αύριο. Αύριο θα σα δείξουμε και εικόνα από τα παράνομα στέκια των. Ε, πώ ήταν στρατόπεδα. Ξέρει που είναι αυτά, εκεί, γαδά και τέτοια. <Κι> ναι, από εκεί θα τα βγάλουμε. <Κι> κυρία μου και κυρία μου, τέλο πάντων, πάμε εμεί τώρα για τα στρατόπεδα. <Κι> να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί. Ο μεταφερόμενος. Ακολουθεί Ο τρομοκράτης Έχουμε τα κλάδια του κανάλου Μείνετε συντονισμένοι <Κι> Κυρίες μου και κύριοι Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας Την επικοινωνία Την υπομονή Για την ακρόαση αυτή Και ευχόμεθα να είσαστε πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας 101,5 FM Stereo.